Μετά από μισή ώρα δρόμου, οι ομάδες έφτασαν στις παρύφες του δάσους ακριβώς πάνω από το φρούριο της Τραχίνας, τα νερά του ασωπούμου γκρίζαν κάτω απ' τα τείχη της πόλης, το ποτάμι βριχιόταν σαν καταράχτης. Σε ξεκούφαινε, ενώ ένας άγριος παγωμένος αέρας κατέβαινε από το Φαράγγι. Τώρα μπορούσαμε να δούμε το στρατόπεδο του εχθρού. Σίγουρα κανένα θέαμα κάτω τον ουρανό ούτε πολιορκημένη τρία. Το πόλεμος των Θεών και των Τιτάνων δεν μπορούσε να συγκριθεί με αυτό που μπροστά στα μάτια μας. Μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι, στη μεγάλη πεδιάδα παπλωνότανε μέχρι τη θάλασσα. Μια απόσταση γύρω στα 43 στάδια και η οποία εκτινόταν πολύ πιο πέρα, γύρω από τις απόκριμνες ακτές της Τραχινίας. Έβλεπε κανείς τις χιλιάδες φωτιές του εχθρού να λάμπουνε μεγεθειμένες από την ομίχλη. Σίγουρα θα δυσκολευτούν να τα μαζέψουν. Ο δίνα έγνεψε στον κόκορα να πλησιάσει. Ο ήλωτας άρχισε να καταθέτει ό,τι θυμόταν. Τα λόγα του ξέρξε έπινα νερό πρώτα, πριν από το υπόλοιπο στρατόπεδο. Τα ποτάμια είναι ιερά για τους Πέρσες και πρέπει να διατηρούνται αμόλυντα. Η πάνω κοιλάδα χρησιμοποιείται ως βοσκοτόπη. Η σκηνή του μεγάλου βασιλιά, ο κόκορας ορκίστηκε γι' αυτό, βρισκόταν στο πάνω μέρος της παιδιάς σε απόσταση δύο βολών τόξου από το ποτάμι. Η ομάδα κατηφόρησε και βρέθηκε ακριβώς κάτω από το τείχη της Ακρόπολης. Μπήκαν στο ποτάμι. Ο ευρώτας τη λέει και δέμονα τροφοδοτείται από το βουνό. Ακόμα και το καλοκαίρι ήταν κατεμένα με χιόνι νερά τους σε παγόνιμουν. Μέχρι το κόκαλο, ο άσωπος ήταν χειρότερος. Τα μέλη σου πάγωναν στη στιγμή. Ήταν τόσο κρύος που φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας. Αν χρειαζόταν να βγούμε έξω και να τρέξουμε δεν θα νιώθαμε τα χέρια και τα πόδια μας. Ευτυχώς το ρεύμα μειωνόταν λίγο πιο κάτω. Η ομάδα τήληξε τους μανδύες της και τους έβαλε στους ομφαλούς των ασπίδων για να κατέβει το ποτάμι. Ο εχθρός είχε φτιάξει φράγματα για να ελατώσει το ρεύμα και να διευκολύνει το πότισμα των ελόγων και των ανδρών. Στην κορυφή τους είχαν τοποθετήσει φρουρές, αλλά ο ομίχλοι και ο αέρας έκαναν τόσο δύσκολες τις συνθήκες. Η ώρα ήταν τόσο περασμένη και σκοπή τόσο σίγουρη για τον εαυτό τους, θεωρώντας αδύνατη κάθε διείσδυση, που η ομάδα κατάφερε να περάσει σερνόμενη από τα βλάκια του φράχτη. και να κρυφτεί γρήγορα στις σκι το φέγγαρι είχε δύσει. Ο κόκορας δεν μπορούσε να βρει τη σκηνή της μεγαλειότητας του. Εδώ ήταν. Το αρκίζομαι. Έδειξε ένα ύψωμα, πάνω στο οποίο υπήρχε μια σειρά από σκηνές για τους υποκόμους που δέρνονταν στον αέρα και μια περίφραξη με σκηνή. Διάλογα που ήταν μέσα υπέφεραν από το δυνατό άνεμο. Πρέπει να τη μετακινήσαν. Ο δυναίκης τράβηξε το ξύφος του. Έτοιμος να κόψει παρευθύ στο λαρίγκι του κόκορα, σίγουρος για την προδοσία του. Ο κόκορας ορκιζόταν σ' όποιο θεό του ερχόταν στο μυαλό. Δεν έλεγε ψέματα. Τα πράγματα φαίνονται διαφορετικά στο σκοτάδι. Είπε έτοιμος να κλάψει. Τον έσωσε ο Πολύνικος. Νομπιστεύω ότι είναι εκεί. Είναι τόσο ειρήθιος που σίγουρα θα τα έκανε θάλασσα. Η ομάδα συνέχισε να προχωρά προσεκτικά. Με το κεφάλι χαμηλωμένο σε αργό ρυθμό. Σε μια στιγμή το πόδι του δίνει και μπερδεύτηκε σε κάτι καλάμια. Αναγκάστηκε να βγάλει το ξύφος του για να ελευθερωθεί. Σηκώθηκε γελώντας. Τον ρώτησα γιατί γελούσε. Αναρωτιόμουν απλώς τι άλλο θα μπορούσε να μου συμβεί. Γέλασε πικρά. Μπορεί να σερνώται να κάνει ένα φίδι του ποτεμού στον πισινό μου και να με έπαιρναν όλοι στο ψητό. Σ' ο κόκορας σκούντισε το νόμο το αφέντη μου και μια κατοστή βήματα μπροστά βρίσκονταν ένα άλλο φράγμα και ένα κανάλι, τρεις σκηνές κατέληγαν σε μια όμορφη όχθη, ένα φωτισμένο μονοπάτι που φιδοσερνόταν στην πλάγιά, περνούσε μπροστά από μια κρυμμένη μάντρα όπου ήταν κλεισμένα καμιά δεκαετία πολεμικά άλογα, τυλιγμένα με κουβέρτες τόσο υπέροχα, που η αξία του καθενός πρέπει να ήταν ίση με την παραγωγή μιας μικρής πόλης. Ακριβώς από πάνω υπήρχε ένα δασάκι με βαλανιδιές. Φωτιζόταν από στριρένια φανάρια που παράδερναν κάτω από το δυνατό άνεμο. Λίγο πιο πέρα, μετά από μια σειρά Αιγυπτίων ναυτικών, μπορούσε να διακρίνει κανείς τους τριγωνικούς, κεντρικούς πασάλους μιας κοινής τόσο μεγάλης που μπορούσε να στεγάσει ένα ολόκληρο τάγμα. «Αυτή είναι», είπε ο Χόκορας δείχνοντάς την. Η σκηνή του ξέρξη. Κεφάλαιο 301 Η σκέψη σε ενός πολεμιστή λίγο πριν αρχίσει η δράση, όπως έλεγε συχνά ο αφέντης μου, μια και δήλωνε μαθητής του φόβου, ακολουθούν πάντα τον ίδιο αναπόφευκτο δρόμο. Εμφανίζονται σε μια ανάπαυλα που κρατάω ως ένα καρδιό χτύπη. Όποτε εσωτερικό μάτι βλέπει τα κόλουθα τρία οράματα με την ίδια συνήθως σειρά. Πρώτα. Στα κατάβαθα της καρδιάς εμφανίζονται τα πρόσωπα εκείνων που αγαπά, που δεν είναι εκεί να δουν τον επικείμενο χαμό του. Η γυναίκα του και η μητέρα του, τα παιδιά του, ιδίως αν είναι φιλικά, ιδίως αν είναι μικρά. Αυτούς που θα παραμείνουν κάτω από τον ήλιο και θα διατηρήσουν μέσα στις καρδιές τους την ανάμνηση του περάσματος του. Ο πολεμιστής χαιρετά με αγάπη και συμπόνια σε αυτούς κληροδοτεί την αγάπη του και αυτούς αποχαιρετά. Και τόπιν μπροστά στο εσωτερικό μάτι, υψώναν τις εκείνων που έχουν περάσει ήδη το ποτάμι, αυτοί που τον περιμένουν στην απέναντι όχθη του, ανάμεσα σε αυτούς που περίμεναν τον αφέντη μου ή τον αδελφός του ο Ιατροκλής, ο πατέρας του, η μητέρα του και ο αδελφός της, αρέτης ο Ιδοτυχίδης. Και αυτούς επίσης χαιρετά η καρδιά του πολεμιστής Ζητά τη βοήθειά τους και μετά αφήνεται. Τελευταία έρχονται οι θεοί, αυτοί που τον έχουν ευεργετήσει περισσότερο, αυτοί τους οποίους έχει λατρέψει περισσότερο ο ίδιος. Αφήνει το πνεύμα του στη φροντίδα τους, αν μπορεί. Μόνο όταν έχει εκπληρωθεί η τριπλή αυτή υποχρέωση, επανέρχεται ο πολεμιστής στο παρόν και στρέφεται λες και ξυπνά από όνειρο, σε αυτού που είναι πλάι του». Σε αυτούς που σε λίγο θα υποστούν μαζί τη δοκιμασία του θανάτου. Εδώ, έλεγε συχνά ο Διηνέκης, είναι που υπερτερούν οι Σπαρτιάτες απέναντι σε εκείνους που στέκουν αντίκριτους στη μάχη. Κατά από ποια ξένη σημαία θα έβρισκε κανείς στο πλευρό του άντρες σαν του Λεωνίδα, τον Αλθεό, το Μάρονα, ή εδώ μέσα σε αυτή τη βρωμιά το Δωριέα, τον Πολίνικο και τον αφέντη μου, το Διηνέκη σαν που θα μοιραστούν μαζί του τη βάρκα. Η καρδιά του πολεμιστή αγκαλιάζει με μια αγάπη που ξεπερνά όλες τις άλλες, που έχουν χαρίσει οι θεοί στους ανθρώπους, εκτός από την αγάπη της μάνας για το παιδί της. Δεσμεύεται για πάντα μαζί τους, όπως και εκείνη με αυτόν. Το βλέμμα μου τώρα πήγε στο διεινέκη, που ήταν ζαρωμένος πάνω από την όχθη του ποταμού, χωρίς περικεφαλαία με τον κόκκινο μανδύα του που φάνταζ μέσα στο σκοτάδι, με το δεξί του χέρι, μάλαζε τον αστραγαλό του, για να τον κάνει πιο ευέλικτο. Ενώ με μεστές φράσεις έδινε οδηγίες τους άντρες του για τον τρόπο δράσης. Ο Αλέξανδρος δίπλα του είχε πιάσει μια χουφτά μου από την όχθη και έτριβε με αυτή το κοντάρι του για να γδαρθεί και να μην γλιστράει στο πιάσιμο. Ο Πολύνικος βλαστημώντας είχε περάσει το βρεχειονά του. Στη βρεγμένη χειρίδα που ήταν από ρίχλοκο και δέρμα της ασπίδας του, προσπαθώντας να βρει το σημείο της ισορροπίας και το πλέον κατάλληλο κράτημα της λαβής. Το κυνηγό σκύλο και ο λαχίδης, ο, ο κόκορας και ο δωριέας, ολοκλήρωναν επίσης την προετοιμασία τους. Κοίταξα τον αυτόχειρα. Διάλεξε γρήγορα τις βελόνες μαντερίσματο σαν το χειρουργό που επιλέγει τα εργαλεία του. Πιάνοντας τρει. Μία για το χέρι που της εξθενδόνιζε, δύο για το ελεύθερο, που το βάρος και η ισορροπία τους υπόσχονται το καλύτερο πέταγμα. Πλησίασα σκεφτά το σκήθι με τον οποίο θα είμαστε μαζί τη στιγμή της εφόδου. «Θα σε δώ στη βάρκα», είπε, και με παρέστηρε μαζί του το μέρος σου, «από όπου θα εισβάλαμε». Τα ήταν άραγε το τελευταίο πρόσωπο που θα έβλεπε. Αυτός ο σκήθις ήταν φίλος και συμβουλός μου από τα 14 μου χρόνια. Με δίδαξε πότε έπρεπε να καλύπτω και πότε να σταματώ, να δίνω και να παρακολουθώ, πώς να σταματώ το αίμα από μια τρύπα στη σάρκα, να περιποιούμε ένα σπασμένο κλειδοκόκαλο. πώς να βγάζω ένα από το πεδίο της μάχης, να αποσύρω έναν τραυματισμένο πολεμιστή από τη μάχη, χρησιμοποιώντας το μανδύα του. Αυτός ο άνθρωπος με την επιδεξιότητα και το να το χαρακτήρα του. Θα μπορούσε να προσλήφθει ως μισθοφόρος οποιοδήποτε στρατό του κόσμου. Ακόμα και στον Περσικό αν το επιθυμούσε. Θα μπορούσε να διοριστεί αρχηγός εκατό ανδρών. Να αποκτήσει φήμη και δόξα. Γυναίκες και πλούτη. Ωστόσο, διάλεξε να παραμείνει στη σκληρή ακαδημία της Λακεδέμονας. Να υπηρετεί χωρίς πληρωμή. Σκέφτηκα τον έμπορο Ελεφαντίνου. Από όλους το στρατόπεδο. Ο Αυτόχειρας είχε ασχοληθεί περισσότερο με εκείνο το χαρούμενο και άνθρωπο. Γρήγορα έγιναν φίλοι οι δυο τους. Το βραδάκι πριν την πρώτη μάχη. Όταν η ανομωτία του αφέντη μου είχε στρωθεί για το βραδινό φαγητό, ο ελεφαντίνος εμφανίστηκε εκεί τριγύρω. Είχε ανταλλάξει όλα τα εμπορεύματα του. Είχε πουλήσει το κάρο και το γαϊδουράκι του. Τα το μανδύα και τα το παπούτσια του ακόμα Τώρα. Εκείνη την νύχτα τριγυρνούσε με ένα καλάθι γεμάτο χλάδια για κελιχουδιές, που μοίραζε στους πολεμιστές που κάθονται να φάνε. Σταμάτησε δίπλα στη φωτιά μας, οφέντης μου πολλές φορές έκανε θυσία το βράδυ. Τίποτα το σπουδαίο, ένα κομμάτι κρυθαρένια ψωμί και μια σπονδί. δεν προσευχόταν δυνατά. Πρόφερε μόνο μερικά λόγια σιωπηλά μέσα από την καρδιά τους στους θεούς, ποτέ δεν αποκάλυπτε το περιεχόμενο των προσευχών του. Αλλά μπορούσα να διαβάσω τα χείλη του και να ακούσω το παράξενο μουρμουρισμά του. Προσευχόταν για την αρέτη και τις θηγατέρες του. «Τα νεαρά του τα όρια έπρεπε να εκτελούν αυτήν την ευσεβή πράξη, παρατήρησε έμπορος, όχι εσείς οι γεροξούρες». Ο διεκείς χαιρέτησε τον έμπορο με θέρμη. δε δέστες να πεις, φίλε μου». «Ενώ εσάς τους επέσσεως γέρους. Του πρόσεξ τούτο». Τον κάλεσαν να καθίσει. Ο Βίεντας που ήταν ακόμα ζωντανός πήραζε τον έμπορο για την έλλειψη προνοητικότητας που τον διέκρινε. Πώς θα έφευγε τώρα από εδώ χωρίς το γαϊδαρό και το κάρο του, ο ελεφαντίνος δεν απάντησε. Ο φίλος μας δεν θα φύγει, είπε παλά ο με το βλέμμα καρφωμένο στη γη. Ο Αλέξανδρος και ο Αρίστονας ήρθαν με ένα λαγό. Τον είχαν αγοράσει από κάτι παιδιά στους αλπινούς. Ο Γερόντες χαμογέλασε με την καζούρα που τους έκαναν οι σύντροφοί για το κελεπούρι που είχαν φέρει. Ήταν ένας χειμωνιάτικος λαγός, τόσο αδύνατος και κοκαλιάρικος, που δεν έφταν ούτε για μυρωδιά, για δύο άνδρες, πόσο μάλλον για δεκάξι. Ο έμπορος κοίταξε τον αφέντη μου. «Κανονικά, εσείς οι με τις γκρίζες γενιάδες έπρεπε να βρίσκεστε εδώ στις θερμοπύλες. Όχι αυτά τα παιδιά». Έδειξε με μια κίνηση τον Αλέξανδρο και τον Λίστονα, συμπεριλαμβάνοντας και μένα μέσα όπως και μερικούς άλλους βοηθητικούς λίγο πάνω από τα είκοσι. Πώς είναι δυνατόν να φύγω, όταν αυτά τα μωρά παραμένουν. Σας ζηλεύω εσάς τους συντρόφους, συνέχισε ο έμπορος όταν καθάρισε ο λαιμός του, που είχε φράξει από τη συγκίνηση. Εγώ σε όλη μου τη ζωή έψαχνα αυτό που εσείς είχατε από γεννησιμιού για να στην οποία να ανήκω. Το γεμάτο σημάδι έχει χέρι του. Έδειξε τις φωτιές που στο στρατόπεδο και τους πολεμιστές, παλιούς και νέους που κάθονταν δίπλα τους. Αυτή θα είναι η πόλη μου. Θα είμαι ο δικαστής και ο γιατρός της, ο πατέρα των ορφανών της και ο τρελό της. Έδωσε τα χλάδια του και σηκώθηκε να πάει παρακάτω. Ακούγαμε τα γέλια που έφερε στην επόμενη φωτιά και μετά στην παρακάτω. Οι Σύμμαχοι βρίσκονταν στις θερμοπύλες επί τέσσερις νύχτες τότε. Είχαν παρατηρήσει το μέγεθος της περσικής στρατιάς σε ξηρά και θάλασσα, και ήξεραν καλά την υπέρυλητα εμπόδια που θα αντιμετώπιζαν. Ωστόσο, το ένιωθα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον η ενομοτεία του Αφέντη μου δεν είχαν συνειδητοποιήσει ότι ο χαμός της Ελλάδας και ο επικείμενος θάνατος των υπερασπιστών θα είχαν αντίκτυπο στην πατρίδα. Μεγάλη σοβαρότητα επικράτησε με την εξαφάνιση του ήλιου. Για πολλή ώρα δεν μίλησε κανείς. Ο Αλέξανδρος έγδερνε το λέγω. Εγώ άλεγα κρυθάρι με ένα χειροκίνητο μήλο. Ο Μέδοντας ετοίμαζε τη φωτιά για το μαγείρεμα. Ο Μαύρος Λέων έκοβε κρεμμύδια. Ο Δίαντας ήταν ακουμπισμένος στον κορμό μιας βαλανιδιάς που τον είχαν κόψει για ξύλα με το λέοντα που την είχε γαϊδουρίνει στα αριστερά του. Προς μεγάλη έκπληξη ο όλων ο Αυτόχειρας, Άρχισε να μιλά. «Υπάρχει μια θεά στη χώρα μου, είναι αν» διέκοψε ο σκύφτης της σιωπή. «Η μητέρα μου ήταν η αεριά της, αν μπορεί να δόθει ένας τέτοιος τίτλος σε μια γράμμα τη χωριά της από πέρας όλη της τη ζωή, στο πίσω μέρος ενός κάρου. Μου τεθήρισαν όλα αυτά ο φίλος μου έμπορος και το δίτροχο κάρο του που αποκαλεί σπίτι του». Ήταν η πρώτη φορά που εγώ ή κάποιος άλλος ακούγαμε τον αυτόχηρο να λέει τόσα πολλά. Όλοι περίμεναν να σταματήσει εδώ. Αλλά ο σκύθης τους ξάφνιασε πάλι. Γιατί συνέχισε. Η καποιος αλλος με τον αυτοχηρο να λεει τοσα πολλα ολοι περιμεναν να σταματησει μητέρα του τον έμαθε, είπε ο ότι τίποτε κάτω από τον ήλιο δεν είναι αληθινό. Η γη και ό,τι υπάρχει πάνω της είναι πλασματικά. Η ηλικία ενσάρκωση μιας ωραιότερης και ουσιαστικότερης πραγματικότητας που υπάρχει ακριβώς πίσω από αυτό. Αόρατης στις ανθρώπινες αισθήσεις. Κάθε τύπο αποκαλούμε αληθινό. Στηρίζεται σε αυτή τη λεπτή βάση που βρίσκεται από κάτω, αφθαρτή, αόρατη κάτω από το παραπέτασμα. Η θρησκεία της μητέρας μου διδάσκει πως μόνο τα πράγματα που δεν αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις είναι πραγματικά. Η ψυχή, η αγάπη της μητέρας, το θάρρος. Αυτά είναι πιο κοντά στους θεούς, λέει. Γιατί μόνο αυτά είναι νόμια και στις δύο πλευρές του θανάτου, μπροστά από το παραπέτασμα. Και πίσω από αυτό. Όταν πρώτο ήρθα στη λακεδαίμονα και είδα τη φάλαγγα, συνέχισε ο αυτόχειρας, μου φάνηκε πιο αστεία μόρφη πολέμου που είχα δει ποτέ. Στη χώρα μου πολεμαμε καβαλα σταλογα Για μένα αυτός ήταν ο μόνος τρόπος, σπουδαίος και ένδοξος. Ένα θέαμα που συγκλονίζει την ψυχή. Η φάλαγγα μου φαινόταν αστεία. Αλλά θαύμασα τους άντρες, την αρετή τους που ήταν φανερά, πολύ πιο ανώτερη από κάθε άλλου έθνος που είχα δει και μελετήσει. Ήταν πραγματική παζοκεφαλιά για μένα. Κοίταξα το δίνε και μέσα από τη φωτιά. Για να δω αν είχε ακούσει αυτές τις σκέψεις από τον αυτόχειρα, και στο παρελθόν. Τα χρόνια ίσως πριν μπω στην υπηρεσία του, τότε πως κήθησε ήταν ο μοναδικός του βοηθός. Από την έκφραση του προσώπου του κατάλαβα, ότι τον παρακολουθούσε με πολύ μεγάλη προσοχή. Προφανώς τότε τα γενναιόδωρα λόγια από τα χείλη του αυτόχηρα ήταν εντελώς καινούργια για τον αφέντη μου. Όσο και για τους άλλους. Είμαστε μάσεβοι εκεί. Τότε που πολεμήσαμε τους θηβαίους στις ερυθρές. Τότε που έσπασαν και το βαλόν στα πόδια. Ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα κάτι τέτοιο. Τρόμαξε. Υπάρχει πιο ποταπό, πιο εξαυτελιστικό θέαμα, κάτω από τον ήλιο από μια φάλαγγα που διαλύεται από φόβο. Σε κανενα να νιώθεις ντροπή που είσαι θνητός, που βλέπεις τόση χειδαιότητα ακόμα και σε έναν εχθρό. Παραβιάζει τους υψηλότερους νόμους των θεών. Το πρόσωπο του ευτόχυρα που είχε πάρει μια περιφρονητική έκφραση τώρα έλαμψε από χαρά. Α, το αντίθετο. Μια γραμμή που κρατάει. Τι μπορεί να είναι πιο μεγάλο, πιο ευγενικό. Ένα βράδυ ονειρεύτηκα ότι πρωί μέσα στη φάλαγγα. Προχωρούσαμε σε μια πεδιάδα για να συναντήσουμε τον αντίπαλο. Η καρδιά μου είχε παγώσει από τον δρόμο. Οι σύντροφοί μου προχωρούσαν με μεγάλα βήματα γύρω μου, μπροστά μου, πίσω μου, από όλες τις μεριές. Ήταν όλοι εγώ. Εγώ γέρος, εγώ νέος. Τρομοκρατήθηκα ακόμα πιο πολύ. Λες και γινόμουν κομματάκια. Τότε... Άρχισαν όλοι να τραγουδούν. Όλα τα εγώ, όλοι οι αυτοί μου, καθώς οι φωνές τους υψώνονταν σε μια γλυκιά αρμονία, κάθε φόβος πέταξε από την καρδιά μου. Ξύπνησα με ένα μόνο στήθος και ήξερα ότι αυτό το όνειρο ήταν σταλμένο κατευθείαν από τους θεούς και τότε ότι η κόλλα έκανε τη φάλαγγα σπουδαία για αόρατη τη κόλλα που την κρατούσε σφιχτοδεμένη. Συνειδητοποίησα... Ότι όλα τα γυμνάσια και η πειθαρχία με τα οποία εσείς οι Σπαρτιάτες αρέσκεστε να ζαλίζετε το ένα στο κεφάλι του άλλου, δεν ήταν για να εντυπώσετε τη δεξιοτεχνία ή την τέχνη, αλλά για να δημιουργήσετε αυτή την κόλλα. Ο Μέδοντας γέλασε. «Δεν μου λε τι είδους κόλλα διέλυσε εσύ, αυτόχειρα, που επέτρεψε τελικά στα σαγόνια σου να ανοιγοκλίνουν με τόση αντισκηθική υπερβολή». Αυτόχειρας χαμογέλασε. Ο αυτό. Όπως έλεγαν που έδωσε στο σκύθι το παρατσούκλι του, όταν ένοχος για ένα φόνο στη χώρα του, είχε κατεφύγει στη Σπάρτη, όπου επιζητούσε συνέχεια το θάνατο. Όταν πρωτοήρθα, στείλα και δαίμονα και άρχισαν να με φωνάζουν αυτόχειρα. Δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά με τον καιρό μπόρεσα να δω τη σοφία του, αφού δεν μου το είχαν δώσει από κακή πρόθεση. Γιατί τι πιο ευγενικό από ότι να σκοτώσεις τον εαυτό σου. Όχι στην κυριορεξία». Όχι με μια λεπίδα στα σπλάχνα, αλλά να εξοντώσεις το εγωιστικό εγώ μέσα σου. Εκείνο το μέρος που κοιτάζει μόνο τη δική του επιβίωση. Να σώσει το δικό του το μάρι. Αυτή ήταν η νίκη που σείς οι Σπαρτιάτες είχατε πετύχει πάνω στον εαυτό σας. Αυτό ήταν η κόλα. Αυτό που είχατε μάθει και με έκανε να μήνο για να το μάθω κι εγώ. Όταν ένας πολεμιστής μάχεται, όχι για τον εαυτό του αλλά για τα αδέλφια του, ότι ο μεγαλύτερος πόθος του δεν είναι ούτε η δόξα, ούτε η σωτηρία της δικής του ζωής, αλλά να διαθέσει την υπαρξή του ολόκληρη για εκείνους, τους συντρόφους του, και όχι να τους εγκαταλείψει ή να φανεί αναξιώς τους. Τότε η να φανει αναξιως τοτε η καρδια του περίφρονει στα αλήθεια το θάνατο, και έτσι ξεπερνά τον εαυτό του, και οι πράξεις του αγγίζουν το τέλειο. Γι' αυτό ο αληθινός πολεμιστής δεν μπορεί να μιλήσει για μάχες παρά μόνο με τα αδέλφια του που ήταν εκεί μαζί του. Αυτή η αλήθεια είναι τόσο ιερή και απαραβίαστη που τα λόγια περισσεύουν. Ούτε κι εγώ θα τολμούσα να την πω πέρα από εδώ. Παρά μόνο σε εσάς. Μαύρος λέων άκουγε προσεκτικά. Αυτά που λες είναι αλήθεια φτώχειρα. Και με που σε λέω έτσι. Αλλά δεν είναι ευγενές ό,τι δεν βλέπετε. Και τα ποταπά συναισθήματα. Είναι αόρατα επίσης. Ο φόβος, η απληστία και η λαγνία. Τι λες γι' αυτά. Ναι, παραδέχτηκε ο φτώχειρας. Αλλά γι' αυτά που αισθάνεται κανείς. Δεν είναι ποταπά. Η δυσοδία τους στάνησα με τον ουρανό. Αρρωσταίνουν την καρδιά του ανθρώπου. Τα ευγενικά αόρατα πράγματα έχουν διαφορετική αίσθηση. Είναι σαν μουσική που οι υψηλότερες νότες της είναι οι ωραιότερες. Άλλο ένα πράγμα που με προβλημάτισε όταν ήρθα στη Λακεδαίμονα. Μουσικής. Τύχει παντού. Όχι μόνο στις πολεμικές οδέσεις, στα τραγούδια που λέγατε καθώς βαδίζατε εναντίον του αντιπάλου, αλλά επίσης στους χορούς και στις χοροδίες σας, στις εορτές και στις θυσίες σας. Γιατί αυτοί τέλει οι τέλειοι πολεμιστές τιμούν τόσο τη μουσική όταν απαγορεύουν τα θέατρα και την τέχνη. ότι οι αρετές είναι σαν τη μουσική. Πάλλονται σε έναν υψηλότερο, ευγενέστερο ρυθμό. Στράφηκε στον Αλέξανδρο. Γι' αυτό σε πέλεξε ο Λεωνίδος για τους τριακοσίους, νεαρέμου μου αφέντη. Αν και ήξερε ότι δεν είχες βρεθεί ποτέ ανάμεσα στις Αλπίνες. Πιστεύει ότι θα τραγουδήσεις εδώ στις θερμοπύλες αυτή τη θεία καταγραφή. Όχι με αυτόν, έδειξε το λαιμό, αλλά με τούτη. Και το χέρι του άγγιξε την καρδιά. Ο Αυτόχειρας όπασε. Φάνηκε αμήχανος και ντροπαλός. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τη φωτιά τον κοίταζαν με σοβαρότητα και σεβασμό. Ο Δινέκης αράγισε τη σιωπή με ένα γέλιο. «Είσαι φιλόσοφος, Αυτόχειρα». Ο Σκήτης χαμογέλασε κι αυτός. «Ναι», είπε κουνάντος το κεφάλι του. «Του πρόσεξε τούτο. Εκείνη τη στιγμή». Χάνει και ένα αγγελίο που καλούσε το Δίνα και στο Συμβούλιο του Λεωνίδα. Ο Αφέντη μου, μου έγνεψε να τον ακολουθήσω. Κάτι είχε αλλάξει μέσα του. Το ένιωσα καθώ περπατούσαμε ανάμεσα στα δρομάκια που διέσχιζαν τα στρατόπεδα των συμμάχων. Τιμάσα εκείνο το βράδυ χείωνε. Τότε που καθόμαστε με τον Ορίστονα και τον Αλέξανδρο και μιλούσαμε για το φόβο και το αντίθετό του. Είπα ότι θυμόμουν. Έχω την απάντηση στο ερώτημά μου. Μου την έδωσαν οι φίλοι μας, ο έμπορος και ο σκύφης Το βλέμμα τους και στις φωτιές του στρατοπέδου, στους συμμάχους που ήταν μαζεμένοι στις μονάδες τους και στους αξιωματικούς τους που βλέπουμε να πλησιάζουν από όλες τις μεριές της φωτιά του βασιλιά. Όπως και εμείς άλλωστε, έτοιμοι να αντιποκριθούν στις ανάγκες του και να λάβουν τις οδηγίες του. Το αντίθετο του φόβου, ο είναι η αγάπη. Τριακόστο δεύ Δύο φρουρές κάλυπταν τη δυτική πλευρά πίσω από τη σκηνή της μεγαλειότητας του. Ο Δήνα διάλεξε αυτή τη μεριά να επιτεθεί, επειδή ήταν η πιο σκοτεινή και η λιγότερο ορατή, η πλευρά που ήταν περισσότερο εκτεθειμένη στο δυνατό αέρα. Απόλυες τις αποσπεσματικές εικόνες που μου μένουν από αυτή τη συμπλοκή που τέλειωσε πριν περάσουν πενήντα καρδιοχτήτια από τη στιγμή που άρχισε, η πιο έντονη είναι του πρώτου φρουρού ενός Αιγύπτιου ναύτη. Είναι έξι πόδια ψηλός και φορούσε μια περικεφαλαία σε χρώμα χρυσαφή, στολισμένη με τα χοντρά σημαίνει φτερά ενός γρήπα. Οι και αυτοί, όπως η μεγαλειότητά του γνωρίζει, φορούν ως σύμβολο περηφάνεια στα ζωηρόχρωμα μάρλινα ζωνάρια του συντάγματός τους. Και έχουν έτοιμο, όταν είναι στρατοπεντευμένοι, να βάζουν αυτές τις λωρίδες σταυρωτά στο στήθος του και να τις δένουν στη μέση. Εκείνη την νύχτα ο φρουρός είχε καλύψει με αυτές το στόμα και για να προστατευτεί από το σφοδρό άνεμο. Και τη σκόνη. Είχε τυλίξει επίσης τα αυτιά και το μέτωπο και είχε αφήσει μόνο μια μικρή χαραμάδα για τα μάτια. Η ολόσο μια σπίδα από που κρατούσε μπροστά του πάλευε να κρατηθεί για να μην την πάρει ο αέρας. Δεν χρειαζόταν μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί κανεί τη μιζέρια του. Έτσι όπω στεκόταν ολομόναχος μέσα στο κρύο με μόνη συντροφιά ένα φανάρι που ούρδιαζε στο φύσιμα το αγέρα. Ο αυτόχυρα πλησίασε. Γύρω στα τριάντα πόδια τον άντρα, χωρίς να γίνει αντιληπτός, πέρασε σερνόμενος με την κοιλιά τις κλειστές μέχρι πάνω τέντες των υποκόμων της μεγαλειότητάς του και το μάνηνο φράχτη που χτυπιόταν δυνατά στον αέρα και που προφύλασε τ' άλογα. Ήταν σχεδόν πίσω του. Τον είδα να μουρμουρίζει μια σύντομη προσευχή. Δυο λέξεις όλες κι τον», εννοώντας τον εχθρό. Στους βάρβαρους θεούς του. Τα φουλά του φρουρού ανηγόκλησαν. Μέσα στο σκοτάδι, η έρχεται και τα το πάνω του η φίγουρα του σκύθη, σφίγγοντας την οριστερή γροθιά του. Δύο δώρατα τα σε μέγεθος βέλους με την οριχαλκινή φωνική μύτη, ενός τρίτου σε θέση βολής πίσω από το δεξί αυτή του. Σολόκοτο και πρόσμενο πρέπει να ήταν αυτό το θέαμα, που ο δεν έκανε καμιά κίνηση να αντιδράσει. Ούτε καν να σημάνει συναγερμό. Με το χέρι που κρατούσε το δόρυ, έπιασε αδιάφορα το πανί που προφύλαγε τα μάτια του, σαν να στον εαυτό του ότι είχε υποχρέωση να ανταποκριθεί σε εκείνη την ξαφνική και ασυνήθιστη ενόχληση. Το πρωτοδόρυ του αυτόχυρα πέρασε με τόση δύναμη από το μήλο του λαιμού του άντρα, που η μύτη του βγήκε από την άλλη μεριά. Η του εκτινόταν κατακόκκινος όσο ένα χέρι από πίσω. Ο άντρας έπεσε σε βράχος. Σε μια στιγμή ο αυτόχυρας βρατείκε από πάνω του. Τράβηξε τη βελόνα μενταρίσματος με τόσο φοβερή δύναμη, που έβγαλε και την τραχεία του άντρα μαζί. Ο δεύτερος φρουρός Δέκα πόντου αριστερά του πρώτου γύρισε απλό ξαφνισμένο με πιστεύοντα ακόμα τι αισθήσει του όταν ο Πολύνικο βρέθηκε δίπλα του τρέχοντα ένα αστραπή, κατάφερε στη δεξιά κάλυπτη πλευρά του άντρα ένα τόσο άγριο χτύπημα με την ασπίδα του που άντρα στην άχτηκε στον αέρα. Ο άντρα έπαψε ένα στένη και στον δυο του στήλη τσακίστηκε στο έδαφο. Η μύτη του κοντεριού του Πολύνικου χώθηκε στο στήθο του με τόση το δύναμη που μπορούσε να ακούσει το κόκαλο να σπάει και να συντρύβεται παρά το σφοδρό αέρα. Οι άντρες έφτασαν έξω από τη σκηνή. Ο Αλέξανδρος έκανε με το μαχαίρι του ένα διαγώνιο άνοιγμα στο πανί. Ο Δινέκης, ο Δωριέας, ο Πολυνικός, ο Λεχίδης, μετά ο Αλέξανδρος, το κνηγός ο Κόκορας και ο Σφαιρέας τρύπωσαν μέσα. Μας είχαν δει όμως. Οι φρουροί στις δύο πλευρές σήμαιναν συναγερμό. Είχαν γίνει όμω όλα τόσο γρήγορα που οι σκοποί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Προφανώς είχαν διατε να στις θέσεις τους και αυτό έκαναν περίπου, τουλάχιστον οι δυο πιο κοντινοί που προχωρούσαν προς τον Αυτόχειρα και μένα. Οι μόνοι που είμαστε ακόμα, έξω από τη σκηνή, φανερά ξαφνιασμένοι και ζαλισμένοι. Είχα βάλει ένα βέλος του τόξο μου και κρατούσα λατρία στην αριστερή μου χούφτα. Ετοιμάστηκα να το ρίξω. «Στάσου», φώναξε ο Αυτόχειρας το μου μέσα στον αέρα. «Σπάστουσε ένα χαμόγελο». Νόμισα ότι τρελάθηκε, αλλά χαμογέλασα. Χειρονομώντα αμανίακο, μιλώντα του φρουρού στη γλώσσα του, ο σκύθη έδωσε ολόκληρη παράσταση. Έκανε δήθεν ότι ήταν μια άσκηση για την οποία οι σκοποί δεν είχαν ενημερωθεί. Αυτό κράτησε όσο δύο καρδιοχτύπια. Έπειτα καμιά δεκαριά ναυτικοί όρμησαν από τον μπροστινό μέρο τη σκηνή. Κάναμε στροφή και χωθήκαμε κι εμεί μέσα. Στο εσωτερικό επικρατούσε σκοτάδι. Γυναικοί ουρλιαχτά ακούγονται. Οι υπόλοιποι τη ομάδα δεν φαίνονταν. Είδαμε το φως μιας λάμπας να πηγαίνει έρχεται στο δωμάτιο. Ήταν το κυνηγόσκυλο. Μια γυμνή γυναίκα όρμησε στο πόδι του και βήθησε τα δόντια της στο κρέας της κνήμης του. Το φως της λάμπας αποδείπλα φώτισε τη λεπίδα του σκυρίτη που ύψωθηκε σαν τζακούρι κόβοντας το κεφάλι της από τη ρίζα. Το κυνηγό έγνεψε. Βάλτε φωτιά. Βρισκόμαστε σε ένα είδος σεράι για παλακίδες. Η σκηνή ολόκληρη πρέπει να είχε γύρω στις 20 αίθουσες που να ξέρουμε ποια ήταν του βασιλιά. Όρμησα στη μοναδική αναμένη λάμπα και έχω το τοφιτήλια τη έναν τουλάπι με γυναικεία ρούχα. Αμέσω ολόκληρο το πορνιό ούρλιαξε. Ναυτοί και άρχισαν να ξεχύνονται μέσα μετά από μα, ανάμεσα στι γυναίκε που στρίγγλιζαν. Έτρεξα, και αυτή μαζί, πίσω από το κυνηγόσκυλο, ακολουθώντα το διάδρομο που είχε πάρει. Ήταν φανερό ότι βρισκόμαστε στο πίσω μέρο τη σκηνή. Η επόμενη αίθουσα πρέπει να ήταν των ευνούχων, είδα το Δινέκη και τον Αλέξανδρο. Ασπίδα με ασπίδα να ορμούν σε δυο τιτάνες με ξυρισμένο κρανίο. Δεν σταμάτησαν καν να του χτυπήσουν, απλώ του πέταξαν κάτω. Ο Κόκορας ξεκύλιασε τον ένα τρίβοντας το ξύφο του. Ο σφαιρέα κομμάτιασε κάποιον άλλο με το τσεκούρι του. Ο Πολύνικο, ο Δωριέας και ο Λεχίδη βγήκαν από ένα με τι άκρε των κοντεριών του να στάζουν αίμα. Αναθεματισμένοι Φώναξε απογοητευμένος ο Δωριέας. Ο ένας μάγος βγήκε τρεκλίζοντας με τα έντερα έξω και σωριάστηκε κάτω. Ο Δωριέας και ο Πολύνικος ήταν μπροστά, όταν η ομάδα όρμησε στο δωμάτιο της μεγαλειότητάς του. Η αίθουσα ήταν ευρύχωρη, μεγάλη σαν αποθήκη και υποστηριζόταν από τόσους ευένινους και κέβρινους πασάλους που με δάσος. Λάμπες και φανάρια φώτιζαν το σε να ήταν μέρα μεσημέρι. Οι διοικητές των Περσών ήταν ξυπνητοί και έκαναν συμβούλιο. Ίσως είχαν σηκωθεί νωρίς ή δεν είχαν πέσει καθόλου στο κρεβάτι. Τη στιγμή που έστριβα στη γωνία να μπω στο δωμάτιο, ο Δινέκης, ο Αλέξανδρος, το κυνηγός και ο Λαχίδης που πρόλαβαν τον Πολínικο και το Δωριέα, σχημάτιζαν γραμμή, ασπίδα με ασπίδα για να επιτεθούν. Βλέπαμε τους στρατηγούς και τους διοικητές της μεγαλειότητάς του, 30 πόδια μακριά από μας. Το πάτωμα ήταν στρωμένο με ξύλο, χοντρό και πίπεδο, σαν σενάο, και καλυμμένο με τόσο παχιά χαλιά, που έπνιγαν κάθε ήχο βήματος. Ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουμε ποιος από τους Πέρσες ήταν η μεγαλειότητά του, έτσι υπέροχη αντυμένοι που ήταν όλοι, πανίψιλοι και καλοκαμωμένοι, ήτανε καμιά δεκαριά, εκτός από τους γραφείς τους φύλακες και τους υπηρέτες, τόλοι τους αρματωμένοι. Πρόφανος είχαν μάθει για την επίθεση πριν λίγο. Άρπαξαν τη για τα γάνια τα τόξα και τα τσεκούργια τους και από την έκφρασή τους φαίνονταν να μην πιστεύουνε στα μάτια τους. Χωρίς ούτε μια λέξη οι Σπαρτιάτες όρμησαν. Ξαφνού εμφανίστηκαν τα πουλιά, αμέτρητα εξωτικά πουλιά, από αυτά που είχαν φέρει από την Περσία για τη διασκέδαση της μεγαλειότητάς του προφανώς. Άρχισαν να πετούν με φοβερό θόρυβο πίσω από τους Σπαρτιάτες Κάποιος είχε σκοντάψει πάνω σε μια σειρά από κλούβες, που άνοιξαν όταν έπεσαν κάτω. Μπορεί κάποιος παρτιά της πάνω στη σύγχυση, ή ένας ξυπνιός υπηρέτης της μεγαλειότητάς του. Το γεγονός είναι πάντως ότι τη στιγμή της επίθεσης εκατό και πλέον άρπιες εισέβαλαν στριγκλίζοντας μέσα στη βασιλική σκηνή, με πτάμενα πλάσματα κάθε είδους που ούρλιαζαν σανλυσσασμένα σπέρνοντας τον πανικό με τα φρενιασμένα χτυπήματα των φτερών τους υποσημείωση. Άρπιε. φτερωτές γυναικείες μορφές που υπηρετούσαν τον άδη και προκαλούσαν το κακό. Εκείνα τα πουλιά έσωσαν τη μεγαλειότητα του. Αυτά και οι πάσαλοι που στήριζαν το θόλο της σκηνή σαν τις εκατοντάδες κολόνες ενός ναού. Αυτά τα δυο και το ξάφνιασμα συγκράτησαν την ορμή των επιτιθεμένων. Το ελάχιστο όμως αυτό διάστημα ήταν αρκετό για τους ναύτε της μεγαλειότητάς του και τους εναπομείναντες αθανάτους να ασφαλίσουν με τα κορμιά τους το χώρο μπροστά από το πρόσωπο της μεγαλειότητάς του. Οι Πέρσες μέσα στη σκηνή πολέμησαν όπως η συντροφή τους στο πέρασμα και στα στενά. Τα όπλα που χρησιμοποιούσαν συνήθως ήταν όπλα βολής, δώρατα κοντάρια και τόξα. Κι έτσι είχαν ανάγκη από χώρο, μια ορισμένη απόσταση για να τα εκτοξεύσουν. Οι Σπαρτιάτες πάλι ήταν εκπαιδευμένοι να μάχονται στήθος με στήθος με τον αντίπαλο. Ώσπου να πάρουν μιανάσα οι ενωμένε ασπίδε των λακεδαιμονίων γέμισαν βέλη και μύτες από δώρατα. Άλλο ένα καρδιοχτύπη και ο ρηχάλκινα επιφανίας του, χτύπησαν τα συγκεντρωμένα κορμιά του εχθρού, για μια στιγμή φάνηκε ότι τελικά θα πετούσανε κάτω τους πέρσες. Είδα τον Πολύνικο να φυτεύει το ύψωμένο του ακόντιο στο πρόσωπο ενός ευγενή, να ελευθερώνει τη ματωμένη του άκρη και να τη βυθίζει στο στήθο ενός άλλου. Ο δυναίκης με τον Αλέξανδρο στα αριστερά του καθάρισε τρεις τόσο γρήγορα που είσα που το πήρε το μάτι μου. Στα δεξιά, ο σφαιρές όρμησε σαν τρελός με το τσακούρι σε μια ομάδα ιερέων και γραμματεών που είχαν ζερώσει στο πάτωμα. Οι υπηρέτες της μεγαλειότητάς του θυσιάζονταν με μια γενναιότητα που σε άφηνε εκπληκτό. νέοι ακριβώς απέναντι από μένα. Αμού στα καπαιδιά ακόμα έσκισαν διαδοχικά ένα χαλί από το πάτωμα Χοντρόσω η κάπα ενό βοσκού, και χρησιμοποιώντα το σε ένα σπίδα έπεσαν πάνω στον κόκορα και στο Δωριέα. Αν είχε χρόνο να γελάσει κανείς το θέαμα του εξαγριωμένου κόκορα, καθώ κάρφωνε το ξύφο του απογοητευμένο στο χαλί, θα προκαλούσε άφθονο γέλιο. Έσκησε το λαιμό του πρώτου υπηρέτη με τα ίδια του τα χέρια και άνοιξε το κεφάλι του δεύτερου με μια αναμένη λάμπα. Όσο γεμένα. Είχα ρίξει με τόσο μεγάλη ταχύτητα και τα τέσσερα βέλη που κρατούσα στο αριστερό μου χέρι που ξέμεινα και έψαχνα στα τυφλά για άλλα στη φαρέτρα μου πριν προλάβω να φτύσω. Δεν είχα χρόνο να παρακολουθήσω την πτήση των σαϊτών για να δω αν βρήκανε το στόχο τους. Το δεξί μου χέρι είχε αρπάξει άλλη μια χούφτα βέλη από τη φαρέτρα που είχα στον ώμο μου όταν σήκωσα τα μάτια και δε το αστραφτερό ατσάλι ενός τσεκουριού να κατευθείαν στο κεφάλι μου. Ενστικτοδός λίγη τα πόδια. Μου φανήκε μια αιωνιότητα μέχρι να πέσω. Το τσεκούρι πέρασε το κοντά μου που άκουσα το θόρυβο που έκανε στριφογυρίζοντας και είδα το βυσίνι φτερό στουρθοκαμήλου στο πλάι του και το δικέφαλο γρήπα χαραγμένο στο τσάλι του. Η φωνική κόψη του απήχε μόλις μισό βραχίων από τα μάτια μου, όταν ένας κέδρινός πάσαλο που δεν είχα αντιληφθεί μέχρι τότε, έκοψε τη δολοφονική ορμή του. Το κεφάλι του χαθήκε στο ξύλο βαθιά, όσο μια παλάμη, και σαν να δω το πρόσωπο του άντρα που είχε πετάξει εκείνο το όπλο. Και ο τείχος της αίθουσας έγινε κομμάτια. Αιγύπτιοι είναι αυτοί και ξεχύθηκαν μέσα, καμιά κοσαριά στην αρχή. Και μετά άλλη τόση. Είδα τον καπετάν Τόμη να παλεύει ασπίδα μασπίδα με τον Πολύνικο. Εκείνα τα τρελαμένα πουλιά βρίσκονταν παντού. το κυνηγό σκύλο έπεσε κάτω. Ένα μεγάλο τσεκούρι το ξεκύλιασε. Ένα βέλος καρφώθηκε στο λαιμό του δωριέα. Ο τρεκλίζοντας έτρεκλίζοντας ενώ από τα δόντια του πετιόταν αίμα. Ο δυναίκης είχε χτυπηθεί. Υποχώρησε με τη βοήθεια του αυτόχειρα. Μπροστά παρέμεναν μόνο ο Αλέξανδρος, ο Πολύνικος, ο Λεχίδης, ο Σφαιρέας και ο Κό Είδα τον μου να κλονίζεται. Οι ναύτες που είχαν εισβάλει όρμησαν πάνω στον Πολύνικο και στον Κόκορα. Ο Αλέξανδρος ήταν μόνος. Είχε επισημάνει το πρόσωπο της μεγαλειότητάς του. Ή κάποιο ευγενή που τον πήρε για εκείνον και τώρα κρατώντας το κόντιο ψηλά, πάνω από το δεξί του αυτή. Ετοιμάστηκε να το πετάξει μέσα από το τείχος των υπερασπιστών του εχθρού. Είδα το δεξί του πόδι να πατά σταθερά και να συγκεντρώνεται για να το εκτοξεύσει. Τη στιγμή που όμως του άρχισε να κινείται προς τα εμπρός, με το χέρι έτοιμο για τη βολή, ένας Πέρσης Ευγενής, ο στρατηγός Μερδόνιος, όπως έμαθα αργότερα, έδωσε με το γιαταγάνιτο ένα χτύπημα με τέτοια δύναμη και τόση ακρίβεια, που έκοψε το δεξί χέρι του Αλέξανδρου από τον καρπό. Όπως στις στιγμές ύψης της ανάγκης ο χρονος φαίνεται να κιλά αργά, Επιτρέποντας την όραση να αντιληφθεί στιγμή προς στιγμή αυτό που ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια. Είδα το χέρι του Αλέξανδρου, ενώ τα δαχτυλά του έσφιγγαν ακόμα το ακόντιο, να κρέμεται για μια στιγμή στον αέρα. Μετά να πέφτει σαν μολύβι, κρατώντας ακόμα το κοντάρι που ήταν από ξύλο μελιάς. Το δεξί του χέρι και όμως συνέχισε να κινούνται προς τα μόλι του στη δύναμη ενώ από το ακροτηριασμένο του μέλος, Πεταγόταν κατά κόκκινο το αίμα. Για μια στιγμή ο Αλέξανδρος δεν κατάλαβε τι συνέβη. Τα μάτια του φανέρωναν την αμηχανία και την απορία του. Δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί το ακόντιό του δεν πετούσε μπροστά. Ένα χτύπημα τσεκουριού στην ασπίδα του τον έκανε να γονατίσει. Εγώ δεν είχα χώρο για να χρησιμοποιήσω το τόξο μου. Όρμησα στο πεσμένο κοντάρι του ελπίζοντας να το στείλω στον Πέρσι ευγενή... Πριν το γιαταγάνει βρει το στόχο του και αποκεφαλίσει το φύρο μου. Πριν προλάβω να κουνηθώ, ο βρισκόταν βρισκότανε δίπλα του. Ο τεράστιος οριχάλκινος ομφαλός της ασπίδας του κάλυπτε τον Αλέξανδρο. «Βγείτε έξω», φώναξε σε όλους μέσα στον πανικό της μάχης. Σήκωσε τον Αλέξανδρο από κάτω, όπω ο χωρικό τραβάει ένα αρνάκι από το ποτάμι. Βγήκαμε έξω στο δυνατό αέρα. Είδα το δίνα να φωνάζει μια διαταγή από απόσταση, όχι μεγαλύτερη από δύο βραχίονες, και δεν μπόρεσα να ακούσω λέξη. Βοηθούσε τον Αλέξανδρο και έδειχνε την πλαγιά μετά την Ακρόπολη. Ήταν αδύνατο να φύγουμε από το ποτάμι. Δεν είχαμε χρόνο. «Καλύψτε τους», Φωνάξε αυτό αυτή μου. Ένιωσα κόκκινου μανδύε να περνούν από δίπλα μου και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω ποιοι ήταν. Δύο πήγαιναν σηκωτή. Ο Δωριέα βγήκε παραπατώντα από τη σκηνή θανάσιμα πληγωμένο μέσα σε ένα μήνο Αιγυπτίων αυτών. Ο αυτόχυρα πέταξε βελόνε μενταρίσματο του τρει πρώτου τόσο γρήγορα που νόμιζες ότι φύτρωσαν ω διαμαγεία από την κοιλιά του. Πέταγα κι εγώ βέλη. Η δέννα αυτή να κόβει πέρα για πέρα το κεφάλι του Δωριέα. Πίσω του Σφαιρέα που από τη σκηνή. Φύτεψε το τσεκούρι του στο κεφάλι του άντρα. Έπειτα έπεσε και αυτός μέσα σε μια βροχή από δώρατα και χτυπήματα σπαθιών. Εγώ είχα αδειάσει πια. Το ίδιο και ο αυτόχειρας. Πήγε να ορμήσει στον εχθρό με γυμνά τα χέρια. Τον έρπαξε από τη ζώνη και τον τράβηξα πίσω ουρλιάζοντας. Ο δωριέας, του κυνηγό σκυλού και ο σφαιρέας. Ήτανε νεκροί. Ε, ζωντανοί, πιότερο την ανάγκη μας. Κεφάλαιο 33 Ο χώρο προ τα ανατολικά τη βασιλική σκηνή ήταν αποκλειστικά κατηλημένο από τα διαλεκτά άλογα που χρησιμοποιούσε η μεγαλειότητά του για να υπέβει και τι σκηνέ των υποκόμων του. Προ τον ανοιχτό περίβολο, με τα περήφανα εκείνα ζώα, έτρεχε τώρα η ομάδα. Είχαν φτιάξει φράχτες από ύφασμα που χώριζαν το μέρο σε τετράγωνα. Ήταν σαν να τρέχαμε ανάμεσα στι απλωμένε μπουγάδε. Μιας ταπεινής φτωχό χογιτονιάς. Όταν ο Αυτόχειρας κι εγώ διακρίναμε τους συντρόφους μας ανάμεσα στα προφυλαγμένα από τον άνεμο ζώα, μετά από ένα φοβερό τρέξιμο και με το αίμα να χτυπάει στα μιλίγκια μας, πέσαμε πάνω στον κόκορα που ήταν στα μετόπιστα της ομάδας. Μας έγνευε απεγνωσμένα να πηγαίνουμε πιο σιγά. Να σταματήσουμε. Να περπατάμε. Η ομάδα έφτασε σε ένα ξέφωτο. Είδαμε τότε εκατοντάδες οπλ να προχωρούν προς το μέρος μας. Όμως, αποτύχει ή επειδή έβαλε το χέρι του κάποιος θεός, δεν είχαν πάρει τα όπλα, επειδή κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην επίθεση που έγινε στο βασιλιά τους. Αντίθετα δεν γνώριζαν τίποτε γι' αυτό. Απλώς είχαν σηκωθεί επειδή σάλπισε γερτήριο, μεθυσμένοι ακόμα και γκρινιάζοντας για τον αέρα μέσα στο σκοτάδι. Είχαν ετοιμαστεί για την επόμενη μάχη. Οι φωνές των που σήμεναν συναγερμό κομματιάζονταν μέσα στα δόντια του δυνατού αγέρα. Οι διόκτες μας έχασαν τα ίχνη μας αμέσως ανάμεσα στους μιλιάδες μέσα στο σκοτάδι. Η φυγή από το περσικό στρατόπεδο όπως τόσες στιγμές στον πόλεμο δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τόσο παράξενα και υπερβατικά ήταν όλα. Η ομάδα δεν διέφυγε τρέχοντας ή πετώντας, αλλά κουτσένοντας και πηδώντας το ένα πόδι. Οι άντρε έρνονταν στο ξέφωτο. Δεν έκαναν καμιά προσπάθεια να κρυφτούν από τον εχθρό. Αντίθετα, τον πλησίασαν και έπιασαν κουβέντα μαζί του. Η ειρωνία είναι ότι η ίδια η ομάδα διέδωσε το συναγερμό τη επίθεση, χωρί περικεφαλαίε, καθώ ήταν, και μέσα στα αίματα, φέροντα ασπίδε από τι οποίε το λάμδα των λακιδαιμονίων είχε σβηστεί και κουβαλώντα του ώμου σε ένα βαριά τραυματισμένο Αλέξανδρο και έναν για όλο τον κόσμο η ομάδα θαινόταν σαν ένα απόσπασμα εξουθενωμένων σκοπών, ο διηναίκες μιλώντας βιωτικά ελληνικά, ή τουλάχιστον μόσο καλύτερη προφορά μπορούσε, και αυτό χειραστη δική του και διάλεκτο, μίλησαν με τους αξιωματικούς των οπλισμένων ανδρών, μέσα από του οποίους περάσαμε, χρησιμοποιώντα τη λέξη εξέγερση. Έδειχναν προς τα πίσω, όχι άγρια, αλλά αδύναμα προς τη σκηνή τη μεγαλειότητάς του. Κανείς δε φάνηκε να δίνει δεκάρα. Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν στρατολογηθεί με το ζόρι. Τα έθνη τους είχαν κληθεί να συμμετάσχουν παρά τη θέλησή τους. Οι άνδρες αυτοί μέσα στην πρωινή υγρασία και κάτω από το δυνατό άνεμο. Το μόνο που λεχτερούσαν ήταν να ζεστάνουν λίγο την πλάτη τους, να γεμίσουν τις σκυλιές τους και να καταφέρουν να βγουν από τη μάχη τη ημέρα με τα κεφάλια τους άφικτα». Την ομάδα τη εφόδου μάλιστα δέχτηκε να βοηθήσει, βλέποντα την κατάσταση του Αλεξάνδρου, ένα πόσπασμα τραχύνιων υπέων που προσπαθούσαν να ανάψουν φωτιά για το πρωινό του. Μα πήραν για θηδαίου από τη φατρία εκείνου του έθνου, που προσχώρησε στου Πέρσε και που εκείνο το βράδυ ήταν η σειρά τη να φυλάει το στρατόπεδο. Οι υπεί μα έδωσαν φω, νερό και επιδέσμου, ενώ ο αυτόχειρα με τα έμπειρα χέρια του, πιο σίγουρα από του καλύτερου χειρουργού, Προσπαθούσε να σταματήσει την αιμορραγία της αρτηρίας με ένα χαλκινό δάγκομας σκύλου. Ο Λεξανδρός είχε ήδη υποστεί σοκ. Πεθαίνω, ρώτησε το Δινέκη με θλιμμένη φωνή, που θύμιζε παιδάκι, τη φωνή κάποιου που πασχίζει να στηριχθεί στον νόμο ενός αγαπημένου ανθρώπου. Θα πεθάνει όταν σου το επιτρέψω, εγώ, αποκρίθηκε σιγανά ο Δινέκη. Το αίμα έτρεχε ποτάμι από τον κομμένο καρπό του Αλέξανδρου, παρά το δέσιμο τη αρτηρίες. Ήταν πολλές, βλέπετε, οι κομμένε φλέβε, και εκατοντάδε τα αγκία και τα τριχοειδή μέσα στους ιστού. Με το πλατή μέρος ενός ξύφου σκαμμένου στη φωτιά, ο αυτόχυρα καρτηρίασε και έδεσε το κουτσουλεμένο χέρι σφιχτά μεν επίδεσμο. Αυτά που δεν είχε πάρει είδηση κανεί με στο σκοτάδι και στη σύγχυση, ούτε και ο ίδιο ο ήταν η πληγή από τη μύτη Ενό δώρατος, κατά από το δεύτερο παΐδι του και το αίμα που έτρεχε συνεχώς στη βάση των πνευμόνων του. Ο δυναίκης είχε τραυματιστεί και αυτό στο πόδι, στο κακό πόδι με το σπασμένο αστράγαλο. Είχε χάσει αρκετό αίμα. Δεν είχε πια τη δύναμη να μεταφέρει τον Αλέξανδρο. Τον ανέλευε λοιπόν ο Πολίνικος. Έριξε τον ἐνέστητο ακόμα πολεμιστή στο δεξί του ώμο και κρέμασε την ασπίδα του Αλέξ στην πλάτη για προστασία. Ο αυτόχερας κατέρευσε στα μισά του δρόμου για την Ακρόπολη. Είχε χτυπηθεί στο βουβόνα κάποια στιγμή, στη σκηνή και δεν το είχε πάρει είδηση. Τον πήρα εγώ. Ο κόκορας μετέφερε το πτώμα του λαχίδι. Ο δυναίκης δεν μπορούσε να κουνήσει το πόδι του. Ήθελε κι αυτός βοήθεια. Στο φως των αστεριών είδα την απελπισία στο βλέμμα του. Όλοι νιώθαμε ντροπή που αφήσαμε το σώμα του Δωριαία και του Κυνηγόσκυλου, ακόμα και του παράνομου, στον εχθρό. Η ντροπή τραβούσε την ομάδα σας κοινή, εναγκάζοντας τα εξουθενωμένα και τσακισμένα μέλη να κάνουν άλλο ένα βήμα πάνω στην απότομη, απόκρημνη πλαγιά. Είχαμε περάσει την Ακρόπολη πια και διασχίζαμε το κομμένο που φλουρούσαν οι θεσσαλίοι Υπείς. Ήταν όλοι τώρα. Πάνω πλοί και ξεκινούσαν για τη μάχη της ημέρας. Μετά από λίγο στη λόχμη, όπου νωρίτερα είχαμε τρομάξει τα κοιμισμένα ελάφια. Μια δωρική φωνή μας χαιρέτησε. Ήταν ο Τελαμώνας, ο Πυγμάχο. Ο άνδρας της ομάδας μας που είχε στείλει ο στο Λεονίδα να του πήγε το ορεινό μονοπάτι και τους δέκα χιλιάδε. Είχε γυρίσει με βοήθεια. Τρεις παρτιάτε βοηθητικού και μισή τους είναι η ομάδα μας οριάστηκε εξουθενωμένη. «Βάλαμε σκοινιά στο μονοπάτι για να γυρίσουμε», πληροφόρησε ο τελαμόνας στο διεινέκη. «Το σκαρφάλωμα δεν είναι τόσο δύσκολο». «Τι γίνεται με τους Πέρσες αθανάτους. Τους δέκα χιλιάδες». «Κανένα σημάδι μέχρι τη στιγμή που έφυγε. Ο Λεωνίδας όμως αποσύρει του συμμάχους. Τους διώχνει όλους εκτός από τους παρτιάτε. Ο Πολυνικός απόθεσε απαλά τον Αλέξανδρο πάνω στο πατημένο χορτάρι της λόχμης. Η μυρωδιά των ελαφιών ήταν διάχυτη παντού. Είδα το διενέκη να σκύβει για να δει, ενώ ο Αλέξανδρος ανέπνεε ακόμη. Επιτά ακούμπησε το αυτί του στο στήθος του νέου. «Πάψτε», φώναξε άγρια στην ομάδα, «βουλώστε το πια». Ο διενέκης πίεσε το αυτή του πιο πολύ πάνω στο στέρνο του Αλέξανδρου, Μπορούσε να διακρίνει τον ήχο τη δική του καρδιάς, που βρετοχτυπούσε τώρα στο στήθο του, από το χτύπο που τόσο απελπισμένα αναζητούσε στο στήθο του προστατευμένου του. Αφού αρκετή ώρα. Τελικά, ο να ανασηκώθηκε. Η ράχη του φαινόταν να σηκώνει το βάρο κάθε πληγή και κάθε θανάτου όλων των χρόνων που είχε ζήσει. Σήκωσε το κεφάλι του νέου, βάζοντα το χέρι του πίσω στο σβέρκο του. Μια κραυγή γεμάτη θλίψη που δεν είχα ξανακούσει ποτέ, βγήκε από το στήθος του αφέντη μου. Η πλάτη του τραντάχτηκε. Οι ώμοι του ρίγησαν. Σήκωσε το άψυχο κορμί του Αλέξανδρου και το κράτησε στην αγκαλιά του. Τα χέρια του νέου άντρα κρέμονταν άτονα, σαν τη κούκλα. Ο Πολύνικος γονάτισε δίπλα στον αφέντη μου. Έριξε ένα μανδύα στου ώμου του. Και τον ακράτησε όσο εκείνο έκλαιγε με λιγμού. Ποτέ στη μάχη, ή κάπου αλλού, εγώ ή κάποιο από του άνδρε που ήταν παρόντε κάτω από τι βαλανιδιέ, δεν είχαμε δει το Διενέκη να χάνει τα ενία του αυτοελέγχου του με τα οποία συγκρατούσε με τόση πυγμή τα αισθήματά του. Τον έβλεπε τώρα να συγκεντρώνει όσο η θέληση του είχε απομείνει για να ξαναβρει την αυστηρότητα του σπαρτιάτη και του αξιωματικού. Με μια εκπνοή που δεν ήταν στεναγμό, αλλά κάτι βαθύτερο. Σαν το σφύριγμα του θανάτου ποδέμονας κάνει να ξεφύγει από την οδό του λεμού, άφησε τα ψυχοκόλμοι του Αλέξανδρου και τα ακούμπησε απαλά στον κόκκινο μανδύα που ήταν απλωμένος από κάτω του πάνω στη γη. Με το δεξί του χέρι έπιασε το χέρι του νέου, του οποίου την ευθύνη και τη φροντίδα είχε από τη στιγμή που γεννήθηκε. Λυσμόνησε στο κυνήγι μας Αλέξανδρε. Το πρώτο τη της αυγής, σκόρπιζε τώρα τη λάμψη της στα ουράνια πάνω από τη λόχμη. Μπορούσε να διακρίνει κανείς τα μονοπάτια που είχαν χαράξει τα ζώα και ίχνη από πατημασιές ελαφιών. Το μάτι άρχισε να ξεχωρίζει τις άγριες, σκαμένες από τους κατεράκτες πλέγες, που εμοιάζαν τόσο με τις του τα ίγια του, τα δασάκια με τις βαλανιδιέ και τα σκιερά δρομάκια που σίγουρα ήταν γεμάτα ελάφια και αγριογούρουνα Ακόμα και λιοντάρια. Θα κάναμε σπουδαίο κυνήγι εδώ, το αρχόμενο φθινόπορο. Κεφάλαιο τριακοστό Οι προηγούμενες σελίδες ήταν οι τελευταίες που παραδόθηκαν στη μεγαλειότητά του πριν την πυρπολήση της Αθήνας. Ο στρατός της αυτοκρατορίας εκείνη την ώρα, δυο ώρες πριν τη δύση του ήλιου, έξι εβδομάδες μετά τη νίκη στις θερμοπύλες... Ήτανε παραταγμένος εντός των δυτικών τυχών της πόλης της Αθηνάς. Ένα τμήμα του στρετού. Από χιλιάδε άνδρες ειδικευμένους της πυρπολής εισχηματίστηκε αμέσω, και μπήκε στην πρωτεύουσα, παραδίδοντας στη φωτιά ναούς και τάφου, δικαστήρια και δημόσια κτίρια, γυμνάσια, σπίτια, βιοτεχνίες, σχολεία και αποθήκε. Εκείνη την ώρα ο άνδρας Χίωνης που μέχρι τώρα... Ανάρρωνε σταθερά από τα τραύματα που είχε υποστεί στι θερμοπύλες, χειροτέρεψε. Ήταν φανερό πω όταν έμαθε για την καταστροφή τη Αθήνα, στεναχωρέθηκε πολύ. Μέσα στον πυρετό του μα ρωτούσε επανειλημμένο για την τύχη του Φαλήρου, όπου όπω μα είχε πει βρισκόταν ο ναό τη Περσεφώνη τη Πεπλοφορούσας. Το ιερό που είχε βρει καταφύγιο οι εξαδέλφοι του Διομάχη, κανεί δεν εγνώριζε για την τύχη αυτή τη περιοχή. Ο αιχμάλωτος χειροτέρεψε κι άλλο. Κλήθηκε ο βασιλικός χειρουργός. Διαγνώστηκε ότι αρκετά τραύματα των θωρακικών οργάνων είχαν ανοίξει ξανά. Η εσωτερική αμωραγία ήταν σοβαρή πια. Σε αυτό το σημείο η μεγαλειότητά του δεν είχε καθόλου διαθέσιμο χρόνο. Επειδή βρισκόταν στο σταθμό του στόλου, ετοιμαζόταν για την επικείμενη σύγκρουση με τον αυτικό των Ελλήνων, που αναμενόταν αρχίσει την αυγή. Η αυριανή ναυμαχία που οι ναύαρχοι της μεγαλειότητάς του περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία, τα κατέστρεφε κάθε αντίσταση του εχθρού στη θάλασσα. Και δάφηνε τις ελεύθερες ακόμα περιοχές της Ελλάδας, τη Σπάρτη και την Πελοπόννησο, αβοήθητες στην τελική επίθεση των θελάσιων και χερσαίων δυνάμεων της μεγαλειότητάς του. Εγώ, ο ιστορικός της μεγαλειότητάς του, Έλαβα τούτη την ώρα διαταγέ που με καλούσαν να εγκαταστήσω γραφή σε μια θέση, από πού θα παρακολουθούσαν την αυμαχία, δίπλα στη μεγαλειότητά του, για να σημειώνουν όλες τις πράξεις των αξιωματικών της αυτοκρατορίας που άξιζαν έπαινο αμβρίας. Μπορούσα ωστόσο, πριν ετοιμάσω αυτή τη θέση, να παραμείνω στο πλευρό του Έλληνα μέχρι αργά το βράδυ. Η νύχτα γινόταν όλο και πιο αποκαλυπτική κάθε ώρα που περνούσε. Ο καπνός από την πυρπολημένη πόλη υψωνόταν πυκνό και οχροκίτρινος και καλυπτόλη την παιδιάδα. Οι φλόγες από την Ακρόπολη, τις εμπορικές και κατοικημένες συνοικίες έκαναν τον ουρανό να λάμπει σαν να ήταν μέρα μεσημέρι. Εκτός αυτού, ένας ισχυρός σεισμό είχε πλήξει την ακτή, γραμμίζοντας πολλά οικοδομήματα και ακόμη ορισμένα τμήματα των τείχων της πόλη. Η ατμόσφαιρα θύμιζε αρχαίγονες εποχές, ταρής και ο ουρανός και η γη, σαν τους ανθρώπους, είχαν δεθεί στο άρμα του πολέμου. Ο άντρα Χίονης διατηρούσε τη διάβγεια και την ηρεμία του κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπαυλας. Οι πληροφορίες που είχε ζητήσει ο αρχηγός ο έφθασαν έφτασαν στη σκηνή του ιατρείου και ανέφεραν ότι οι αίρειες της Περσεφόνης, συνεπώς και οι του έχμαλό Είχαν καταφύγει στην τριζίνα. Αυτό φάνηκε να βοηθά πολύ τον άντρα. Ήταν επεπισμένος ότι θα πέθαινε τη νύχτα. Και το μόνο που τον στενοχωρούσε ήταν ότι θα σταματούσε εδώ την ιστορία του. «Θα ήθελε», είπε, «τις ώρες που το απέμεναν να καταγραφούν όσο περισσότερα μπορούσε να πει για την τελική μάχη». Άρχισε πάρα αυτά γυρίζοντας με τη μνήμη στις θερμοπύλες. Το πάνω στεφάνι του ήλιου μόλις είχε φανεί στον ορίζοντα όταν η ομάδα άρχισε να κατεβαίνει την τελευταία απόκρημνη πλαγιά πάνω από το στρατόπεδο των Ελλήνων. Τα πτώματα του Αλέξανδρου και του Λαχίδη έφτασαν κάτω με σκηνιά μαζί με τον Αυτόχειρα που το τραύμα του στον Βουβόνα είχε χρηστεύσει τα κάτω άκρα του. Κι ο δυναίκης χρειάστηκε επίσης σκηνή. Κατεβήκαμε με την πλάτη. Πάνω από τον Ο Έβλεπα του άντρε που ετοίμαζαν τα πράγματά του, του Αρκάδε, του Ορχομενίου και του Μικοιναίου. Για μια στιγμή ενόμησα ότι είδα και του Παρτιάτε να ετοιμάζονται για δρόμο. Μήπω ο Λεωνίδα, καταλαβαίνοντα ότι η αντίσταση ήταν εμάτεη, είχε διατάξει να υποχωρήσουν όλοι, Κατόπιν το βλέμμα μου που στράφηκε αμφιχτοδό στο πρόσωπο του άντρα που ήταν δίπλα μου, συνάντησε τα μάτια του Πολυνικού. Η επιθυμία για σωτηρία φαινόταν καθαρά στο πρόσωπό μου. Εκείνος χαμογέλασε μόνο. Στη βάση του τείχου στων φωκαίων οι εναπομείναντες Σπαρτιάτες γύρω στους 100 ομοίους που ήταν ακόμα στη θέση να πολεμήσουν, είχαν ολοκληρώσει ήδη τα γυμνασιά τους και εξοπλίζονταν. Περιποιούνταν τα μαλλιά τους. Ετοιμάζονταν να πεθάνουν. Θάψαμε τον Αλέξανδρο και το Λεχίδη στην περιοχή των σπαρτιετών δίπλα στη δυτική πύλη. Οι και οι τους κρατήθηκαν για να χρησιμοποιήθουν. Σας πίδες τους Σοκόκορας και εγώ τις είχαμε βάλει ήδη μαζί με τα άλλα όπλα. Στα πράγματα του Αλέξανδρου δεν βρήκαμε κανένα νόμισμα για τη βάρκα που θα τον περνούσε απέναντι. Ούτε ο αφέντης μου, ούτε εγώ είχαμε έστω κένα να του δώσουμε. Δεν ξέρω πώς, αλλά τα είχα χάσει όλα. Εκείνο το πουγγί που η δέσποινα αρέτη είχε βάλει μέσα στο σάκο μου το βράδυ της τελευταίας μέρας την εξοχή στη Λακεδέμονα. «Πάρτε αυτό», προσφέρθηκε ο Πολύνικος. Κρατούσε στο χέρι τυλιγμένο ακόμα μέσα σε λαδόπαινο το νόμισμα που είχε γελίσει για εκείνον γυναίκα του. Ένα σημαίνιο τετραδραχμό που είχαν κόψει κάτοικοι της Ηλίας προς θυμήν του σαν άμνηση της δεύτερης νίκης του στην Ολυμπία. Στη μία όψη ήταν χτυπημένη η μορφή του βία με τη φτερωτή νίκη πάνω από το δεξί του ώμου. Στην άλλη όψη υπήρχε ολόγυρα ένα κλονή και στο κέντρο το ρόπαλο του ηρακλή προς τη μήν τη Σπάρτης και τις Λακεδέμονας. Ο Πολύνικος έβαλε το νόμισμα στη θέση του μόνος του. Έπρεπε να ανοίξει τα σαγόνια του Αλεξανδρού και να το τοποθετήσει απέναντι από το γεύμα του πυγμάχου. Το μείγμα από εφόρβια και άμπρα που κρατούσε ακόμα ακίνητο το σπασμένο κόκαλο. Ο Δινέκη έψαλε την προσευχή των πεσόντων. Αυτό και ο Πολυνικό πήραν το λίψανο, το τήλιξαν μέσα στο κόκκινο μανδύο του και το έβαλαν στο ρηχό χαντάκι. Δεν χρειάστηκαν ώρα πολύ να το σκεπάσουν με χώμα, οι δύο σπαρτιάτε σηκώθηκαν όρθιοι. Ήταν ο καλύτερος από όλου μα, είπε ο Πολυνικό. Από τη δυτική κορφή είδαμε τους σκοπούς να έρχονται με δί. Οι δέκα χιλιάδε είχαν φανεί. Είχαν ολοκληρώσει την ολονύχτια κυκλοτική κίνησή τους και τώρα όλος ο στρατός βρισκόταν 52 στάδια από τα μετώπιστα των Ελλήνων. Είχαν ήδη κατατροπώσει τους φωκής υπερασπιστές στην κορφή. Οι Έλληνες στις θερμοπύλες είχαν ίσως τρει ώρες καιρό πριν οι Πέρσες αθάνατοι ολοκληρώσουν την κατάβαση και είναι σε θέση να επιτεθούν. από τη μεριά της τραχίνας. Ο θρόνος της μεγαλειότητάς του, όπως είχε παρατηρήσει η ομάδα εισβολής την προηγούμενη νύχτα, είχε ξυλωθεί. Ο Ξέρξης πάνω στο βασιλικό του άρμα προχωρούσε ο ίδιος με μυριάδες ξεκούραστους πολεμιστές πίσω του, για να αναλάβει την επίθεση εναντίον των Ελλήνων από μπροστά. Το νεκροταφείο ήταν αρκετά μακριά. Γύρω στα τέσσερα στάδια... Αυτό σημείο συγκέντρωση των Σπαρτιατών δίπλα στο τείχος. Στο γυρισμό ο μου και ο Πολύνικος αντάμωσαν τα συντάγματα των συμμάχων που έφευγαν. Ο Λεονίδα είχε κρατήσει το λόγο του και τους είχε αποδεσμεύσει όλους εκτός από τους Σπαρτιάτες.